Εν σπάρτη. Δεν ήξερε να βασιλεύσει κλεωμένη, δεν τολμούσε, δεν ήξερε έναν τέτοιον λόγο πώ να πει προ την μητέρα του ότι απαιτούσε ο Πτολεμέο για εγγύηση τη συμφωνία του να αποσταλεί και αυτή ει Αίγυπτον και να φυλάτεται πλέον ταπεινωτικόν, ανίκιον πράγμα. Και όλο ήρχονταν για να μιλήσει, και όλο δίσταζε κι όλο άρχιζε να λέει κι όλο σταματούσε. Μα η υπέροχη γυναίκα τον κατάλαβε. Είχε να ακούσει κιόλα κάτι διαδόσεις σχετικές και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί. Και γέλασε κι είπε βεβαίω πιένει και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε να είναι στο γύρας της οφέλιμης στην Σπάρτη ακόμη. όσο για την ταπείνωση μά διαφορούσε το φρόνημα της Σπάρτης ασφαλώς δεν ήταν ικανός να νιώσει ένας λαγίδης χθεσινός, όθεν και η απέτησή του δεν μπορούσε πραγματικό να ταπεινώσει δέσπιναν επιφανή αυτήν Σπαρτιά του βασιλέως μητέρα. Εν μεγάλη ελληνική απικία 200 π.Χ., ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατευχήν στην απεικία, δεν μένει ελαχίστη αμφιβολία. Και μόνο που όπως τραβούμε μπρος, ίσως καθώς νομίζουν ούκο να έφτασε ο καιρός να φέρουμε πολιτικό αναμορφωτή. Όμως το πρόσκομα και η δυσκολία είναι που κάνουν μια ιστορία μεγάλη κάθε πράγμα η αναμορφωτέ αυτή Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ δεν τους χρειάζονταν κανείς. Για κάθε τι, για το παραμικρό ρωτούν και εξετάζουν και ευθύ στο νου τους ρυζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν με την απέτηση να εκτελεσθούν άνεφ αναβολής. Έχουνε και μια κλίση στι θυσίες. Παρετηθείτε από την κτήση σας εκείνη, η κατοχή σα είναι επισφαλής, οι τέτοιε κτίσει ακριβώ βλάπτουν τις απικίε. Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή, Και από την άλλη να την συναφεί, Και από την τρίτην τούτην, ως συνέπεια φυσική. Είναι μεν Αλλά τι να γίνει, Σα δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη. Και όσο στον ενεγχό του προχωρούν, Βρίσκουν και βρίσκουν περιτά, Και να παυθούν ζητούν. Πράγματα που όμω δύσκολα τα κατεργεί κανεί. Κι όταν με το καλό τελειώσουν την εργασία Κι ορίσαντες και περικόψαντες το πάνω λεπτομερός Απέλθουν, παίρνοντα και την δικαία μισθοδοσία Να δούμε τι απομένει πια με τα τόση δυνότητα χειρουργική Ίσως δεν έφθασε ακόμη ο καιρός Να μη βιαζόμεθα, είναι επικίνδυνον πράγμα η βία Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν με τα μέλια έχει άτοπα πολλά, βεβαίω και δυστυχώ η απικία όμως υπάρχει τη του ανθρώπινων χωρίς ατέλεια. Και τέλος πάντων, να, τραβούμε μπρος. ηγεμόν εκ Λιβύης Άρεσε γενικός στην Αλεξάνδρεια, τες δέκα μέρες που διέμειναν αυτού, ο ηγεμόν εκ Λιβύης, αριστομένης, ιός του Μενελάου, ως το όνομά του και περιβολή κοσμίως ελληνική. Δέχονταν ευχαρίστωστες τιμέ, αλλά δεν τις επιζητούσαν. Ήταν με τριόφραν. Αγόραζε βιβλία ελληνικά, ιδίως ιστορικά και φιλοσοφικά. Προπάντων δε άνθρωπος λιγομίλητος. Θα ήταν βαθίστε σκέψεις διαδίδετος. Κι τέτοιοι το έχουν φυσικό να μην μιλούν πολλά. Μητε βαθύστε σκέψεις ήταν, μητε τίποτε. Ένα τυχαίο, αστείος άνθρωπος. Πήρε όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν του Έμαθε πάνω κάτω σαν του να φέρεται. Κι έτρεμεν η ψυχή του μη χαλάσει την καλούτσικη εντύπωση, μιλώντας με βαρβαρισμούς δύνου στα ελληνικά. Και η τον πάρουν στο ψηλό, ως είναι το συνήθιο του η Γι' αυτό και περιορίζονταν σε λίγε λέξεις, Προσέχοντα με δέο τι κλήσει και την προφορά, και έπληκταν ουκολίγων έχοντα κουβέντε στιβαγμένε μέσα του. Α φρόντιζαν. Κατήνισα σχεδόν ανέστιο και παίνει. Αυτή η μοιραία πόλης, η όλα τα χρήματά μου τα φαγε. Αυτή η μοιραία με τον δαπανηρό της βίου. Αλλά είμαι νέος και με υγεία να ρίστην. Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος. Ξέρω και παραξέρω, Αριστοτέλη, Πλάτωνα. τη ρήτορα, τι ποιητά, τι ό,τι κι αν Από στρατιωτικά έχω μιαν ιδέα και έχω φιλίες με αρχηγού των μισθοφόρων. Είμαι μπασμένο κάμποσο και στα διοικητικά. Στην Αλεξάνδρεια έμεινα εξι μήνες πέρσι. Κάπως γνωρίζω και είναι τούτου χρήσιμον τα εκεί, του τη βλέψεις και, και τα κτλ. Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα για να υπηρετήσω αυτή την χώρα, την προσφυλή πατρίδα μου Συρία. Σ' ό,τι δουλειά με βάλουν θα πασχίσω να είμαι στην χώρα οφέλιμος. Αυτή είναι η πρόθεσή μου». Αν πάλι με εμποδίσουν με τα συστήματά τους, τους ξέρουμε τους προκομμένους να τα λέμε τώρα, αν με εμποδίσουν τι φταίω εγώ, θα απευθυνθώ προς τον Ζαβίνα πρώτα και αν ο μωρός αυτός δεν με εκτιμήσει, θα πάγω στον αντιπαλό του τον γρυπό. Και αν ο Ηλίθιος και αυτός δεν με προσλάβει, πηγαίνω περιφθίς στον Ιρκανό. Θα με θελήσει πάντως ένας από του τρεις είναι η συνείδησή μου ήσυχη για το τη της εκλογής. Βλάπτουν και οι την στην Συρία το ίδιο. Αλλά κατεστραμένος άνθρωπος, τι φταίω εγώ, ζητώ όταν λεπρό να μπαλωθώ. Ας φρόντιζαν οι κραταίοι θεοί να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό, με τα χαράς θα πήγαινα με αυτόν. Στα διακόσια πρόχριστού Αλέξανδρος, Φιλίππου και οι Έλληνες, πλήν λακεδαιμονίων Μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε πως θα διαφόρησαν παντάπαση στην Σπάρτη για την επιγραφή αυτή, πλήν λακεδαιμονίων, μα φυσικά δεν ήσαν οι Σπαρτιάτε για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν σαν πολιτήμους Άλλο άλλωστε μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς Σπαρτιάτη βασιλέα ή αρχηγό δεν θα τους φαίνονταν πολλοί σπεριοπείς. Α, βεβαιότατα πλύνλα και δαιμονίων. Είναι και αυτή μια στάση, νιώθετε. Έτσι, πλύνλα και δαιμονίων στον Γρανικό και στην Ισόμετα και στην τελειωτική την μάχη όπου εσσαρώθη ο φοβερό στρατός που στάρβιλα συγκέντρωσαν οι Πέρσε, που απ' τάρβιλα ξεκίνησε για νίκην και εσσαρώθη και απ' την θαυμασία πανελλήνιαν εκστρατεία, την νικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη, την δοξασμένη ω άλλη δεν δοξάστηκε καμιά, την απαράμιλη βγήκαμε εμεί. ελληνικός καινούριος κόσμος μέγας. Εμείς, οι Αλεξανδροίς, η Αντιοχείς, οι Σελευκείς, κι πολλοί άριθμοι επίλοιποι Έλληνε Αιγύπτου και Συρίας, κι εν Μηδία, κι εν κι όσοι άλλοι, με τι εκτεταμένε επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών, και την κοινή ελληνική λαλιά, ω μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ω του Ινδού. Και αλλά και δαιμονίου να μιλούμε τώρα.